που μόλις ακούσατε είναι ε, τα μέλη της λαϊκής χοροδίας διαδηλωτών έξω από την Κυπριακή Βουλή χτες. Θα περάσει ο φασισμός στην Κύπρο Ο φασισμός του Χίτλερ δεν περάσε Ούτε ο οικονομικός φασισμός της Μέρκελ θα περάσει Δεν θα περάσει τίποτε Εδώ είναι Κύπρος Γιατί δεν ξεπουλάμε την γενιά μας Και αν πρέπει να πληρώσουμε Θα πληρώσουμε για να σώσουμε το κράτος μας Όχι τις τράπεζες, όχι την τρόικα Μπορούμε και μόνοι μα. Έχουμε κάτι ανοιχτού λογαριασμούς τρία χρόνια τώρα σε αυτή τη χώρα και μπορούμε να βάλουμε το τελικά γιατί το τελικά μπαίνει όταν υπάρχει ένα όριο ένα, μια κορφή σε ένα βουνό, σε ένα λόφο τελικά υπάρχει και όχι σε αυτή τη ζωή εκτός από το ναι σε όλα που έλεγαν εδώ οι ντόπιοι νενέκοι πολύ αγαπητοί κατά τα άλλα τελικά το Eurogroup δεν είναι ανίκητο τελικά ο φασισμός έχει και σύγχρονο πρόσωπο αυτό είναι διαχρονικό τελικά μπορεί ένας λαός να δώσει μάχη. Μπορεί ένας λαός να έχει στιγμές υπερηφάνεια. Τελικά υπάρχουν μέρες που δεν τρεπόμαστε για τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως για τους άλλους, τους εκπροσώπους μας συνήθως. Τελικά μπορεί να ιτηθεί ένας λαός, αλλά αφού πρώτα έχει δώσει μάχη. Και όχι να χάνεις όλες τις μάχες, χωρίς να έχεις δώσει καμία. Εμείς περιμέναμε μια αλληλεγγύη από την Ευρώπη. Δυστυχώ μας πρόδωσαν. Αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό εδώ, οι Βρυξέλλες... Οι φαινές φασιστικές Βρυξέλλες. Μόνο αυτό λείπει από τις Βρυξέλλες, ο Αγγύλωτος Σταυρός. Να φύγει τρόητα από την Κύπρο. Να φύγει τελείως. Είναι παράνομων. Είναι παράνομων αυτών που κάνουν. Και έπρεπε να το πετάξουν πολύ την ώρα Ω να μας το φέρουν πίσω και να το ψηφίζουμε να γίνει νόμιμο. Και στα δικά μα, λοιπόν, να κάνουμε και την ευχή, να σα καλωσορίσουμε. Η ώρα, οι κακοί του να είναι εκεί, να είναι και τα δικά μα, όπω πρέπει σε κάθε λαό. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά θα ακουστούν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Κύπρο. Δεν το έκαναν, δεν ήταν κίνηση εκ του ασφαλού όλο αυτό που έγινε, όπω έχουμε γαλουχηθεί, μάθει εμεί εδώ. Ήταν μια κίνηση πραγματικό ρίσκο, με παγκόσμιε επιπτώσει, επιδράσει, συσχετισμού, μαγειρέματα, όπω συμβαίνει πάντα σε τέτοιε. Καταστάσεις. Δεν ξέρουμε πώ θα του βγει. Το ρίσκαραν, τουλάχιστον τόλμησαν και οι βουλευτέ και ο λαό που στήριξε στη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει έξω από το Κοινοβούλιο. Και αμέσω μετά την ψηφοφορία βγήκαν οι βουλευτέ, αγκαλιάστηκαν, ανέβηκαν και κάτι και κλειδώματα. Αν το είδατε, και αγκαλιάστηκαν με τον κόσμο. Θυμήθηκα αντίστοιχε δικέ μα εδώ διαδικασίε που του φυγάδευαν νύχτα την Ταλάρα και άλλου μέσα από τον Εθνικό Κήπο για να σωθούν από τον εχθρό λαό που ήταν απ' έξω. Η διαφορά είναι τεράστια. Ευτυχώ που είναι τεράστια. Μπράβο, μπράβο και σε εμά που χαιρόμαστε με ξένα κόλυβα. Κάποια στιγμή θα έρθουν και τα δικά μα. Θα περιμένουμε να πάρουμε έτσι λίγο μία γεύση από την Κυπριακή Βουλή. Πώ ακριβώ δεν ακούστηκε από κανέναν ούτε και από αυτού που στήριζαν τον Νέσαι όλα. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου, Ουδή κύριε Πρόεδρε. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον, 36 κύριε Πρόεδρε. Αποχέ, 19 με 36 ψήφου εναντίον και 19 αποχές το νομοσχέδιο απορρίψεται. Όσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου, Ουδή κύριε Πρόεδρε. Ουδή κύριε Πρόεδρε. Ουδή, ουδή, ουδή, ουδή, ουδή. Να το βάλουμε και στη δική μα τη βουλή μέσα να ακούγεται έτσι ηχογραφημένο ή να το ακούσουμε κάποια στιγμή και το όχι ή το ουδή. Και βεβαίω έγινε η διαδήλωση χθε χωρί ματ, χωρί δεκρυγόνα, χωρί αστυνομία να θέλει να διαλύσει. Δεν υπήρχε η έκθαρ τον μέσα και τον έξω. Άλλε στιγμέ, άλλο κόσμο, έτσι συμβαίνει πάντα. Δεν ξέρω αν έχετε την περιέργεια. Φαντάζομαι ο λαό την έχει. Αν έχουν και την περιέργεια, οι ξεπουλημένοι μέσα, οι περισσότεροι από αυτού, να το ζήσουν αναγκαστικά έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα. Το ωραίο είναι ότι από χτε έχει αλλάξει όχι καν σελίδα, έχει αλλάξει βιβλίο. Θα το γράψουμε κι αυτό. Στο λαό πέφτουν όλα αυτά, δυστυχώ ή ευτυχώ. Όλε τι λαμπρέ σελίδε αυτού του τόπου και όλων των τόπων τι γράφουν οι λαοί. Και από τι λαμπρές σελίδε που θα γράψουμε, με όποιο κόστο, αυτό ισχύει πάντα, δεν γίνεται διαφορετικά εδώ που έχουμε έρθει, πάμε στι μαύρε και μελανέ σελίδε, την ώρα που σε ένα αντίστοιχο μνημόνιο ανακοίνωνε ο πρόεδρο τη Βουλή το αποτέλεσμα. Έχω τη τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα τη διεξαρθήση ονομαστική ψηφοφορία. Άκου, άκου, άκου! Τον Πετσάλνικο. Εψήφισαν συνολικά 278 βουλευτέ. Τον Πετσάλνικο! Επί της αρχής, ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές. Όχι, όχι εψήφισαν 74 βουλευτές, παρόν εψήφισαν 5 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Καλό, να Ορίστε κύριε. Με βρείτε πλειοψηφία. Αν είσαι του διμάρχου Πεβί. του πρινάρχου Πεβί. Το πιτσάρι Ήταν η Κατίνα Πετσάλνικος που ανακοίνωσε το αποτέλεσμα για το πώς ακριβώς ψήφισαν οι 100, είπε, 70 80 τόσοι από τα πρώτα μνημόνια και αντίστοιχες κατίνες της Ελληνικής Βουλής, οι οποίες, οι οποίες το έκαναν βεβαίως για το καλό του Eurogroup, της Ευρωζώνης, για να μην περάσει άσχημα ο ελληνικός λαός και από τότε ξέρετε πολύ καλά και κάθε μέρα πώς χειροτερεύει και πώς εξελίσσεται η ζωή στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως κάποιοι έχουν πει όχι, δεν το ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, το ξέρουν οι διαπραγματευτές και αυτός που μας φέρνει τα καλά νέα είναι ο Πάκης. Μη θεωρούμε ότι τη κυβέρνηση, μιλάω για τούτη την κυβέρνηση, λέει μονίμω ναι. Το πόσα όχι έχουν ελεγχθεί σε επίπεδο διαπραγμάτευση, εκείνοι το ξέρουν γιατί συζητούνται οι διαπραγματεύσει. Εκείνοι το ξέρουν, δεν το ξέρουμε εμεί εδώ. Είναι πολύ λογικό, λέει τα όχι η κυβέρνηση, αυτή και η προηγούμενη, αλλά δεν χρειάζεται να το μαθαίνει και ο λαό. Δεν είναι μαρτυριάριδε σαν την Κύπρο που αναστάτωσαν τον πλανήτη για να μα πούν σιγά τώρα ότι είπαν να όχι. Εμεί εδώ λέμε τα όχι μα, φαίνεται αυτό άλλωστε. Ε, με πολύ μεγάλη επιτυχία, με αποτελεσματικότητα σχετική, αλλά δεν το κρύβουμε. Μάλλον το κρύβουμε γιατί είμαστε μετριόφρονε, δεν είμαστε μαρτυριάριδες, Σαν του άλλου, βγήκε χτε από την τρικοματική σύσκεψη ο Κουβέλη, ο Βενιζέλο, καταξιωμένοι κυρίω τη συνείδηση ενό λαού. Δεν υπάρχει καμία δυσαρμονία μεταξύ αισθήματο του ελληνικού λαού και ηγεσία του αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου και του Καρόλου Παπούλια του Αντάρτη, στα 15 και αυτό και εκεί έβαλε τελεία με τα Αντάρτηκα. Ο οποίο υπογράφει συνεχώ οτιδήποτε του φέρουνε, αλλά όποτε κάνει δηλώσει πάντα κολακεύει του Έλληνε και λέει στου ξένου να σταματήσουν ω εδώ, γιατί δεν αντέχει άλλο ο ελληνικό λαό. Αυτό τώρα τα τελευταία δύο χρόνια δεν αντέχει άλλο ο ελληνικό λαό. Αυτή η αναντίστοιχη ηγεσία αυτού εδώ του έρμου τόπου ε, συνεδρίασε χτε και βγαίνοντα από το μέγαρο Μαξίμου, ο Φώτη Κουβέλη μίλησε για τη λάθο απόφαση ε, του Eurogroup που αφορά όμω άλλη χώρα, την Κύπρο. Οι Ευρώπη, οι εταίροι οφείλουν να αναθεωρήσουν την απόφασή τους. Φίλουν να αναθεωρήσουν την απόφασή τους. Πρέπει να αντιληφθούν ότι συνολικότερα η Ευρωζώνη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι δυνατόν με τέτοιες αποφάσεις να αντιμετωπιστεί το ζήτημα όχι μόνο της Κύπρου αλλά συνολικότερα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. No. Orestekirie. Oh, oh, oh, oh, oh, la yes, no viste whisky <tune> Ο κύριος Φώτης Κουβέλης ήταν αυτός, ο οποίο κλαίει για την Ευρωζώνη, όπως ακούσαμε, και ζητάει από την Ευρώπη να αλλάξει για την Κύπρο όμως. Για την Κύπρο, εδώ έχουν γίνει όλα σωστά, δεν διαπιστώνει κανείς ούτε αυτός. Το Βενιζέλος κυρίως, ο οποίο διαπίστωσε ιστορικό σφάλμα της Ευρώπης σε σχέση πάντα με την Κύπρο. Τρία χρόνια, τέσσερα που περνάμε εδώ τα δικά μας, όλα έχουν γίνει σωστά, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Ευάγγελου Βενιζέλου. Η Ευρωζώνη, το Eurogroup, με την απόφαση αυτή, έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Ζω, αρέσει, έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Oh, oh, oh, διδοκόβι, Τώρα αυτό πρέπει να διορθωθεί. Το ταχύτερο. Γιατί πρέπει να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη, το Eurogroup, με την απόφαση αυτή, έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Έτσι λοιπόν, αφού έγινε ιστορικό σφάλμα, ο κύριο Τουρνάρα, ο υπουργό, τον οποίο στηρίζει ο Βενιζέλο φανατικά, μαζί με όλο το κόμμα, αυτό που έχει απομείνει, όταν διέπραξε το ιστορικό σφάλμα, τι είχε να του πει, Του είπε κάτι. Πρώτον, δεύτερον, ιστορικό σφάλμα τώρα, που έχει φανεί από τι αντιδράσει των Κυπρίων, ότι αυτό δεν περνάει και δεν πέρασε. Αν η Κύπρο ήταν σαν του δικού μα εδώ. Ξεπουλημένοι, προδότε, νενέκοι, ναι, βάλτε ό,τι θέλετε. Και το είχαν δεχθεί. Θα ήταν ιστορικό σφάλμα έτσι κι αλλιώ, ή κάτι γίνεται ιστορικό σφάλμα μόλι ο λαός αντιδράσει ή κάποιο, εν περιπτώσει, το απορρίψει. Δύο, τελ... Δύο. λογικέ ερωτήσει, αλλά απευθύνονται στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένα, όχι απάντηση δεν θα πάρουμε. Δεν έχει νόημα να απευθύνουμε και λογικέ ερωτήσει. Στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αντί αυτού, καλύτερα είναι να ακούσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο ο οποίο δίνει ερμηνεία με πολύ μεγάλη χαρά. Ε, εξηγούσε χθε βράδυ το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, τον να λε όχι για να μείνουν ε, σε πλήρη. να είναι απολύτω καλυμμένε οι καταθέσει των Ρώσων κλεπτοκρατών, οι οποίοι έβγαλαν τα λεφτά του αφού κατελίστεψαν το ρωσικό λαό και τα πήγαν στην Κύπρο. Αυτό δεν το θεωρώ. Μεγάλη πράξη αντίσταση και δεν το θεωρώ βεβαίω προοδευτική και επαναστατική πράξη. Εννοείται, δεν είχε και αέραχτε βράδυ να φύγουν οι σημαίε. Δεν ήταν υπόθεση ο Τσαλάν που τα χειρίστηκε με επαναστατικό τρόπο, όπω ο ίδιο λέει. Δεν είναι αυτό επαναστατική πράξη. Επαναστατική πράξη είναι όλα αυτά που γίνονται τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα από αυτού του τύπου οι οποίοι σιγά-σιγά αρχίζουν τι κολοτούμπε. Όχι, ο Πάγκαλο. Είναι και δύσκολο. Σιγά-σιγά οι αρχίζουν τι κολοτούμπε για να. Ευθυγραμμιστούν με το κοινό αίσθημα και να δείτε που σε λίγο, δεν είναι μακριά η μέρα όπω το έχουμε δει από δημοσιογράφου να κάνουν τούμπε και να λένε: Εγώ πάντα ήμουνα αντιμνημονιακός Έχουμε δύο μέχρι στιγμή τον Περτεντέρη και τον Μπάμπη. Θα δείτε και πολιτικού στην πορεία που θα είναι και κατά του ευρώ και θα βγαίνουν στου δρόμου και μπορεί να του επιλέξει και ο ελληνικό λαό με το αλάνθαστο κριτήριο που έχει πάντα ο ελληνικό λαό. Επειδή μα άρεσε πολύ αυτή η μαρτυρία Πάκη Παυλόπουλου, προτείνω να την ξανακούσουμε. Μη θεωρούμε ότι την κυβέρνηση μετά για το κυβέρνηση. Λέει μονίμως ναι. Το πόσα όχι έχουν πρώτη επιπρόδιαση, εκείνοι το ξέρουν γιατί τη Να πούμε και κάτι να Καλησπέρα από το Μπράιτον στην Αγγλία. Αν μπορείτε, πείτε ότι στις τρεις τοπική ώρα Brighton, θα γίνει για την Κύπρο. Επειδή είναι λίγο έκτακτο και ίσως δεν το ξέρουν πολύ, πείτε το γιατί ξέρω ότι πολύ. Ο το Brighton, 3 ώρα! Όλοι στην κεντρική πλατεία του Μπράιτον, δεν ξέρω αν γίνεται στην κεντρική πλατεία, όπου γίνεται η συγκέντρωση πηγαίνετε και εκεί έχει μια αξία και ετοιμαστείτε, είμαστε στην αρχή, τώρα αρχίζουν όλα, αυτά που ζούσαμε μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα, ε, ετοιμαζόμαστε όλοι. Για τα χειρότερα με στόχο να έρθουν τα καλύτερα είναι θέμα συσχετισμών. Κάτι θα αλλάξει, τώρα αν θα αλλάξει υπέρ των πολλών ή υπέρ των λίγων για άλλη μια φορά είναι το ζητούμενο. Έναν μικρό δρόμο, μια πόρτα έτσι, μια χαραμάδα, έδειξαν οι Κύπροι έτσι πω αντέδρασαν όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα επαφείεται στη συνείδηση όλων, στι διαθέσει όλων, ακόμη και σε εμά εδώ του λίγο έτσι νοχελικού και βαρεμένου και και και. 211 200 800, τηλέφωνο επικοινωνία, mail έχουμε και η διεύθυνση του είναι στούντιπαπάκυρalefm.gr. θέλει να στείλει, γράφει ρί, αλλά αφήνει και το αποστολή στο 54-100. Νίκο ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Πάγκαλος πάλι κάνει έναν πάρα πολύ ωραίο διαχωρισμό μεταξύ πολιτικής ηγεσία Κύπρου και νενέκων Ελλάδας. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου. Που δεις, κύριε πρόεδρε. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον. 36 κύριε πρόεδρε. Αποχές. 19. Με 36 ψήφους εναντίον και 19 αποχές το νομοσχέδιο απορρίψεται. <Το> Ο πολιτικό κόσμο στη Κύπρουξ είναι πολύ διαφορετικό από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και κανένα δυνατότητα παραλληλισμού Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και κανένα δυνατότητα παραλληλισμού Ναι, ναι, ναι. <Δεύτερο> ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι νομοσχεδίου, Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου Που δεις κύριε πρόεδρε Ναι σε όλα Ναι σε όλα Που δεις κύριε πρόεδρε Ναι ναι ναι σε όλα Κόντινο Ναι σε όλα Κόντινο Ορίστε κύριε. Ω, δεν το ψυγείο, παιδάκι. Μην έχει καθόλου σε λαμάκι. Και γρήγορα, γιατί βιάζω. Παπαδρέου Γιώργος. Ναι, σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι, σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Φέρε με ένα ουίσκι. Σαμαράς Αντώνιος, ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος, κόντυνο. Ορίστε κύριε. Φέρε με ένα ουίσκι. Ναι σε όλα. Προσέξτε ότι δεν ζητάει σαλαμάκι. Αλλά ο επειδή είμαστε σε προχωρημένη έτσι. Το, το έργο έχει γυριστεί το 60 έχουν περάσει δεκαετίε. Σε προχωρημένε δεκαετίε, και καλά, ότι έχει πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Είπα πριν ότι θυμόσαστε εκείνο το σκηνικό που ψήφισαν στη Βουλή και λόγω τη συγκέντρωση το βράδυ του φυγάδευσαν του βουλευτέ μέσα από. 10-15, αν θυμάμαι καλά, μέσα από τον Εθνικό Κήπο για ευνόητου λόγου. Και ανέφερα και την κυρία Νταλάρα. Δεν ήταν εκεί τότε η κυρία Νταλάρα. Απλά στο μυαλό μου μπέρδεψε αυτή την εικόνα με μία άλλη εικόνα, νομίζω μια ομιλία στον ζωγράφου που είχε η κυρία Νταλάρα και τις είχαν κάποιοι εκεί, είχαν πάει εγανακτισμένοι τι ακριβώς ήταν και τότε είχε γίνει έτσι, είχε φύγει με έναν παράξενο τρόπο. Σημασία δεν έχει ποιο ήταν εκεί, σημασία έχει τότε και τώρα. Πολλοί από αυτούς που έχουν βάλει το όνομά τους και την υπογραφή τους κάτω από τέτοια μνημόνια και... Κείμενα ιστορικά είχαν ένα πρόβλημα στην επαφή με τον κόσμο. Γιατί χθε είδαμε του βουλευτέ τη Κύπρου και το χαρήκαμε και εμεί εχθέ από εδώ. Έτσι πρέπει να είναι ο βουλευτή, να εκφράζει, να κουμπάει στον κόσμο και ο κόσμο τον βουλευτή. Επίση, όταν τέλειωσε χθε η συνεδρία τη Βουλής δεν χειροκρότησαν οι βουλευτέ. Όπω κάνουν εδώ οι δικοί μα που χειροκροτούσαν, ξέροντα εν πλήρη γνώση ότι υπογράφουν θανατικοί καταδίκη και ανθρώπων και λαού και χώρα ολόκληρη. Οι διαφορέ είναι τεράστιε. Εμείς σήμερα δεν κάτσαμε σταυρωμένα τα χέρια. Ω επόμενη μέρα πήραμε τηλέφωνο αυτού του βουλευτές, του ατίθασους, όσους προλάβαμε, για να σώσουμε καταστάσει. Ναι, καλημέρα σα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Είναι το γραφείο του κυρίου Αδάμου Αδάμου. Μάλιστα. Του βουλευτή Ακέλ. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, καλημέρα. Τηλεφωνώ από Αθήνα, από το γραφείο της Νέας Δημοκρατία. Ναι. Τηλεφωνώ να εκφράσω τη δυσαρέσκεια του Σαμαρά. Μα να όχι, μα όχι. Ο κύριο okay, Αδάμου. Το, λέτε εμένα. το yeah. λέω σε εσά να το μεταφέρετε στον κύριο Αδάμου Αδάμου. Με να μιλήσετε μαζί μου. Είναι δυνατόν, δεν βλέπατε εμά στην yeah, Ελληνική estás? Βουλή. Το όνομα σα. Μίλητο Στερερέ. Ένα λεπτό, περιμένετε. Περιμένω, ναι. Hello. Ναι, καλημέρα σα. Παίρνω να εκφράσω τη δυσαρέσκεια του κυρίου Σαμαρά. Που ψηφίσατε όχι. Γιατί. Δεν βλέπετε εμά στην Ελληνική Βουλή. Που δεν τον έχουμε τολμήσει yeah. να ξεστομίσουμε όχι και ψηφίσατε εσεί να πληγώσετε την καγκελάριο. Να μπει στο φίλο μου τον Ναι. Ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι προσωπικός φιλός μου ότι ανακολουθούσαν οι Έλληνες βουλευτές αυτό που κάναμε εδώ, εδώ στην Κύπρο να του πεις και του το, το είχα πει και ιδιωτικά του ίδιου. Δεν θα φτάνει η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Είπα ότι είναι φίλος εγώ... ο Σαμαράς Βεβαίως και είναι φίλος. Θα τον ρωτήσω εγώ αλλά θεωρεί απαράδεκτο ο κύριος Σαμαράς αυτό που κάνατε Έτσι σας είπαμε. Θεωρούμε να παραδείχνουμε. Ναι, είναι πολύ στενοχωρημένο και θέλει να το εκφράσει αυτό. Οι Έλληνε είναι ήρωε. Ενώ με αυτό που κάνετε θα υποφέρει ο Κυπριακό λαό. Έτσι σας είπαμε. Οι πολιτικέ καριέρε δεν χτίζονται με όχι. Αυτή είναι η δική σας αποδοχή που δεν γίνεται αποδεκτή από εμά. Εμεί που λέμε σε όλα ναι δηλαδή τι είμαστε. Δεν είμαστε ήρωε. είσαστε ήρωε από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά του ποτά Ωραία <laughs> φιλία. <laughs> το θεωρώ απαράδεκτο. <laughs> απαράδεκτο, κάνετε μεγάλο λάθο. Μακάρι να ακολουθούσατε την πολιτική που ακολουθούν οι Και το ίδιο ο κύριο ο ναι, ναι, ναι. Α, μεγάλη μου τιμή. Αλλά όχι, όχι. Εμείς τώρα ανοίγουμε τους ασκούς του και για τις άλλες και την Ελλάδα μαζί γιατί η γιορτή η παραμονή δική Ότι θα, τις Έτσι, αύριο θα έρθω στην να να Αν αυτό στην Κύπρο η γιορτή μα την, την καγκελάριο ο κύριος Αδάμου λοιπόν, στη σύντομη συνομιλία που είχε με το Μίλτο Τέρρε από το γραφείο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μείναμε μόνο στο Άκελ, έχει και άλλα κόμματα η Βουλή. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας μέρα. Ναι, είναι το γραφείο του βουλευτού της ΔιΣΙ, Νεοφίτου Αβερόφ. Μάλιστα. Καλημέρα. Τιλεφων... Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την ελληνική κυβέρνηση, Μίλτος Τερερές Μάλιστα. Εκ μέρου του κυρίου Σαμαρά να εκφράσω τη δυσαρέσκεια του που ψηφίσατε από χεί. να αποχή. εκφράσετε τη δυσαρέσκεια του κυρίου Σαμαρά. Να το πείτε. Το... Πείτε, μου... πείτε μου το όνομα σα ξανά. Μίλτος τεραιρές. Μίλτος τεραιρές. Εμείς Μίλτο Τερερέ. Μίλτο Τερερέ. Εμεί με το Δυσύ. Δισι... Τερερές Τερερέ. Με δύο ωραίε. Εμεί με το Δυσύ. Δισι... Είμαστε Μάλιστα. αδελφό κόμμα. Είναι δυνατόν να ψηφίζουμε άλλα εμεί στην Ελλάδα, άλλα εσεί στην Κύπρο. Ναι ψηφίσαμε mm -hmm. εμεί. Ναι πρέπει να ψηφίσετε κι μια χώρα νο Μάλιστα. Mm. Θα του το πω, κύριε Φερερέ. Τερερές, όχι Φερέρες Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν δε σα ακούω καλά γι' αυτό. Τερερές, τε, Παρακαλώ, συγχωρεμένη. Τερερέ, μετάφ. Έπρεπε να ψηφίσετε όχι. Ε, έπρεπε να ψηφίσετε ναι. Όχι, αποχή. Δεν είναι αυτή η στάση κυβέρνησης Μάλιστα. Αν ο κύριο Δώστε... Νοφί του Αβέροφ μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη. Θέλουν κάποια μαθήματα ορθή πολιτική καθοδήγηση, μπορούμε εμείς να τα δώσουμε. Να ψηφίσουν Μάλιστα. αποχή. Πού καταντήσαμε να ψηφίσουν αποχή. Μάλιστα, θα του το αναφέρω όπως μου τα λέτε, βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Έξαλλο ο κύριο Σαμάρα. Έξαλλο. Να του το πούμε. Ο κύριο Νεοφίτου έπρεπε να είναι πιο υπεύθυνο πολιτικό. Πιο υπεύθυνο. Δεν, Δεν είναι στάση ευθύνη αυτή να ψηφίζει η αποχή. Μάλιστα. Συντετριμένο ο τα, Από τα πατώματα Ναστε το μαζεύουμε. Να είστε καλά. Να χαλάσουν την πιάτσα οι Κύπροι βουλευτέ. Η Μέρκελ ξέρει: δεν έχει εκεί Σαμαρά, δεν έχει Βενιζέλο, δεν έχει Κουβέλη και ένα σωρό άλλου πρόθυμου. Θα είχε γίνει η δουλειά, βεβαίω, κανένα μέγα και άλλα κανάλια γενικότερα που συμβάλλουν σε τέτοιε προσπάθειες Δεν μείναμε μόνο στον κύριο Νεοφίτου και στον κύριο Αδάμου. Έχουμε και συνέχεια φτάσαμε και σε πρόεδρο κόμματο. Ναι, γεια σα. Είναι το γραφείο του κυρίου Καρογιάν Μάριου τη Δικό Μια στιγμή να σα ενώσω, Ναι. Ε, ενώστε μα, να Μάλιστα. Ναι, γεια σα. Γεια Είναι το γραφείο του κυρίου Μάριου Καρογιάν από τη Δικό του βουλευτή, Μάλιστα. Ποιο μιλά, παρακαλώ. Καλημέρα. Μιλάω, Μίλτο Τερερές από την Αθήνα, από τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από την κυβέρνηση. Ναι, κρυμίλτο. Τι κάνετε, Μίλτο Τερερέ είτε. Τερερέ είπα. Τερερέ. Ναι, ναι. να εκφράσω τη λύπηση του κυρίου Σαμαρά που ψηφίσατε όχι, ναι. ο κύριο Καρογιάν. Και θα συμπαίνει ο κύριο Σαμαρά να μα πείτε αυτό Δεν χρειάζεται και να μου πείτε, τον είδα στεναχωρημένο, ήταν συντετριμένο. Μόλι είδε τα όχι. είναι Βέβαια, γιατί δέχτηκε τηλεφωνήματα από την καγκελάριο που ήταν στεναχωρημένη. Πολλάν. Μάλιστα. Ωραία, θα το πω στον πρόεδρο και θα σα πάρω Να το πείτε στον πρόεδρο και είναι απαράδεκτο το όχι. Εμεί τι είμαστε που ψηφίσαμε ναι. Ε. Εμεί αποφασίζαμε να, να, να ψηφίσουμε ενώ όχι. Ναι, ενώ έπρεπε να ψηφίσετε ναι. Δεν ξέρει η ελληνική κυβέρνηση. Η τρικομτική. Είναι εσύ εσύ πώς, πώς, πώς, πώς, το ούτε τη κυβέρνηση. Πώ πώ είναι το γραφεία τη κυβέρνηση. Πώ πώ, το γραφεία τη. Εσεί που είσαι αυτή. Τη Νέα Δημοκρατία. Και θεωρούμε απαράδεικτη την κίνηση αυτή. 36 βουλευτέ. Όχι. Πού είναι οι ήρωε, οι Έλληνε σαν του δικού μα που ψηφίσανε ναι, ναι σε όλα. Ακούσε και όχι. Είμαστε δηλαδή. Είμασταν ήρωε, ναι. Και κυκλοφορούν με και το κεφάλι εμείς ψ... Εμείς. Ψ... Ορίστε. Εμεί δεν είμαστε ήρωε. Είστε ήρωε, εσεί με το όχι. Με τα όχι ναι. θα πάμε μπροστά, νομίζετε. Εντάξει, Για να μην θυμηθώ το... και το σχέδιο Α... Ανάν. Άλλη λέξη δεν μάθατε, Τι? το όχι μόνο μάθατε. Εντάξει, κύριε δεν ευχαριστώ πολύ. Ντροπή του. Καρογιάν το άνθρωπο. Είναι γραμματέα. Θα κάνετε τώρα του συνειρμού όσοι μα ακούτε τακτικά. Πώ είναι οι συνεργάτε των εδώ βουλευτών, υπουργών. Θα δείτε γιατί έχουμε και άλλε φάρσε γύρω από αυτό το θέμα. Με τι τσαμπουκά, τι άποψη, με τι θάρρο βγαίνουν και οι γραμματεί και οι συνεργάτε και οι σύζυγοι, γιατί πετύχαμε διάφορου, αλλά και οι ίδιοι βουλευτέ, όπω ο προηγούμενο ο κύριο Αδάμου από το ΑΚΕΛ. Η συγκεκριμένη κυρία που ακούσαμε τώρα από τον κύριο Κάρογιαν το γραφείο, σε κάποια στιγμή ήταν πολύ αποκαλυπτική. Το ακούσαμε πριν, αλλά επειδή μα άρεσε, δύο-τρία δεύτερα είναι. Το πείτε στον πρόεδρο και είναι απαράδεκτο Το όχι Εμείς τι είμαστε που ψηφίσαμε ναι ε. Αυτό το ε νομίζω λέει τα πάντα Για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα Ευτυχώς που έχουμε και την ίδια γλώσσα Και μπορούμε να επικοινωνήσουμε κανονικά Δεν μείναμε μόνο σε αυτούς Συνεχίσαμε το επικοδομητικό έργο ε, Ναι γεια σας Ναι Μα ακούτε ναι, ναι, ακούω. Είναι το γραφείο του κυρίου Βαρνάβα Γιώργου Ναι Του βουλευτή ΕΔΕΚ ναι. Α, γεια σας Ναι, σας ακούω Τηλεφωνώ από την Αθήνα, από τη Νέα Δημοκρατία Ναι Είμαι ομίλτος ο Τερερές Ναι Ναι, ήταν δυνατό να ψηφίσετε όχι χθες Γιατί να μην ψηφίσουμε όχι Γιατί το να ψηφίσετε όχι ήταν πολύ κακό γιατί στεναχωρήσατε την καγκελάριο Και έτσι δεν, δεν έχει σταθερότητα η Ευρώπη Ένα Δεν την καγκελάριο. Εμά ενδιαφέρει για τη χώρα μας. Δεν βλέπατε εμάς που ψηφίσαμε ναι. Εμεί τι είμαστε, Χαϊβάνια, που ψηφίσαμε ναι. Ε, τι από πρέπει, να πρέπει να, να σα κόφτει. Γιατί θα σας στηρίξαμε δεν Εμείς δεν, σας στηρίξαμε. δεν στηρίξαμε. το 1974. Ε, Δεν θα σα στο σχέδιο ανάγκη. Αν θέλουμε να χάσαμε να Έχετε μεγάλη γλώσσα και ψηφίζετε και όχι. Δεν έχουμε μεγάλη γλώσσα. Έχετε! Εμεί είμαστε Εμεί ενωμένοι φωνάξαμε έναν φροντερόν! Σε όλα! Εσεί δεν στηρίξατε να πάτε στη Γερμανία. στηρίξατε τον. Αποσταθεροποιείται έτσι η Ευρώπη με το όχι που ψηφίσατε εσεί. Είναι θέλει από την Ευρώπη μα. Η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη, τη Αλλήνη. Είναι, είναι η Ευρώπη, Ευρώπη των το λαών το Τον Λαόνινε. Είναι. είναι η Ευρώπη τον συφερόντο! Η Γερμανία έτσι ήθελε να κάνει. Η Γερμανία θέλει να μα φοδοματήσει. Έχετε Αν μεγάλο φάση. Θέλετε να αποδοματιστείτε δικαιώματα. Τώρα που θα έρθει να σα πάρουν και την άλλη μυστική προσόημπλε, να σα πω εγώ. Να ψηφίσατε Για ναι! Μα τι να μα πάρουν την Αλήν Κύπρο! Εσά θα σα πάρουν την Ελλάδα! Εμά μα την έχουν πάρει, αφήστε μα! Εμεί κάναμε ωραίο deal! Ψηφίσαμε ναι! Την πήραν εντάξει, πουλήσαμε! Ε, τι δά. είμαστε εμεί, τίποτα χαριβάνια νομίζετε! Σας, θα. Θα Τώρα ίσως, και εσά! Τι θα χάνατε εσεί, λίγη αξιοπρέπεια και μερικέ καταθέσει και! Γιατί να μην τι καταθέσει μα, ρίχνουμε δουλειά που κατάλαβα! Τώρα νομίζατε γλιτώσατε! Πώ θα μείνουμε στο ευρώ, με αυτά τα όχι! Να μείνουμε στο ευρώ. Αν είναι θα το ευρώ. Γιατί το ευρώ μα θα πάτε στην Κυπριακή Λύρα πάλι. Εμεί δεν θέλουμε να από το ευρώ, Αλλά αν μάγκε εσεί μα έξω από το ευρώ. Τι είμαστε εμεί. Εμεί Γερμανοί, εμεί Έλληνε. Που δεν ε, ε, ε, Αφού δεν Ο, Ο Βαρνάβα είναι Δεν είναι Τόσο, ο κύριο Βαρνάβα είναι αγωνιστή. Να στείλει επιστολή. Του ξέρω αυτού του αγωνιστέ. Αγωνιστή είναι όποιο έχει τα κάκαλα και ψηφίζει ναι. ναι. Και όλοι οι βουλευτέ τη Κύπρου είναι αγωνιστέ. Mm. Εσεί στην Ελλάδα. Εννοείται η δική μα τι είναι, κότε. Ναι, εσεί δεν μα το πιέματε. Τι είπατε για τους Έλληνες Έλληνες αστηρι... του Έλληνε βουλευτέ. Που σα ευστηρίζουμε με το κούρεμα. Όλα στο πούμε... Σαμαρά. Τώρα να πάω να το πω στο Σαμαρά. Καλά, καλά, καλά. Να πάρα το πει στο Σαμαρά θέλει πέτο. Τώρα πά. Okay, ο πολιτικό κόσμος τη Κρήτη είναι πολύ διαφορετικό από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο. Ναι, σε όλα, ναι, ναι, ναι σε όλα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου, Ουρδή κύριε Πρόεδρε, Σήμερα έχουμε πάει στον πολιτικό κόσμο τη Κύπρου. Ο οποίο και μέσα από αυτέ τι φάρσε και οι συνεργάτε και οι σύζυγοι, θα ακούσουμε. Έχουμε κι άλλα. Εκπέμπουν και ήθο και θάρρο και λεβεντιά και έχουν έτοιμε τι απαντήσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, επειδή έχουμε κάνει άπειρε φάρσε εδώ, στο, στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Και μόνο από αυτή τη βάση και την οπτική γωνία, η σύγκριση. Είναι πεντακάθαρη Θα συνεχίσουμε γιατί δεν μου είπαμε Συνεχίσαμε το έργο το αναγεννητικό σήμερα Άλλο. Αλλο, ναι Μάλιστα Παίρνω το γραφείο της κυρίας Κούκου Μακούτρας Κεβή Μάλιστα, ίδια μιλά Α, η ίδια είστε Μάλιστα. Τηλεφωνώ Chia, από, την από την Αθήνα Από την Αθήνα τηλεφωνώ Μακούτε; ακούτε ne? Είμαι Sanzacum. ο Μίλτο ο, ο είμαι Από τη Νέα Δημοκρατία Κυβέρνηση Μάλιστα Παίρνω από το Σαμαρά. Μάλιστα. Να σας εγκαλέσω, να σας προγγίξω μάλλον που ψηφίσατε όχι. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η κίνησή σας αυτή. Αν ο κύριο Θεμαρά έχει αυτή την άποψη, να τη διαβιβάσει τότε και στους, σε όλα τα κόμματα. Διαβιβασμένη είναι. Παίρνω όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Και του 36. Είστε και αριστεροί. Αριστερό πράγμα να λέει όχι. Να λέει όχι στι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σα ξαφνιάζει. Μα ξαφνιάζει. Είναι αυτό δημοκρατία, να λέτε όλοι όχι. Αυτό είναι δημοκρατία, δεν είπαν όλοι όχι. Ο, δημοκρατία είναι ξέρετε. άμα λένε και κάποιοι ναι. Δεν είπε κανεί ναι. Οι άλλοι ηχετμένοι έχουν, έχουν τηρήσει αποχή. Ποιοι μένει, του Δυσύ. Το λοιπόν Εμεί δηλαδή που ψήφισαμε ναι, τι είμαστε. Τι είσαστε εσεί, ψήφισατε εσεί για την Κύπρο. Όχι για την Κύπρο, για την Ελλάδα που ψήφισαμε ναι σε όλα. Το λυμπό. Τι Ευχαριστώ είμαστε εμεί. Ευχαριστώ για το μήνυμα να κάνετε κι εσείς τη δουλειά σα όπω τα κάνουμε κι εμεί τη δική μας Την κάνουμε, αλλά οι δουλειέ γίνονται με τα ναι. Πώ θα κάνει δουλειά με όχι, δεν γίνεται έτσι συμφωνία. Σα παρακαλώ, σε όλα λέτε ναι εσείς. Ναι, ναι σε όλα. Ά, το είπαμε. Ναι σε όλα. Κατεβάστε τέλο πάντων. Να μην πω κάποια κουβέντα. Να πείτε. Α, εδώ. Ούτε μία, Πήρε ούτε δύο, μινιμάστα. ούτε τρει. Τρει φορέ είπαμε το ναι. Δεν έχω να σα πω τίποτα. άλλο. Ναι σε όλα, κύριε Κούκουμα, Κούτρα, Σκεύη μου. Είπαμε σε όλα ναι. Εδώ ήταν βουλευτήνα του Ακέλ. Η ίδια του σήκωσε. Το κριτήριο ήταν το όνομα. Κούκουμα, Κούτρα, Σκεύη το μικρό. Μα άρεσε. Οι Κύπροι έχουν ένα θέμα με τα ονόματα και είπαμε να την ενοχλήσουμε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Είναι το γραφείο του κυρίου Κουτσού Νίκο. Έχει δει, βέβαια. Γεια σα, κυρία Κουτσού. Ο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματο, έτσι. Καλά πήρα. Σωστά, ναι. Σωστά, σωστά. Είμαι ο ο Οτερερέ από την Αθήνα. μακούτε. ακούτε, ναι. ναι, ναι. Τηλεφωνώ Ακού, από... από το γραφείο Αντώνη Σαμαρά, πρωθυπουργό Ελλάδο. <Είσω αστένας>. Ναι. <ım> Μάλιστα. Ήθελα να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου, δηλαδή του πρωθυπουργού, άρα και τη δικιά μου, ε, που ψήφισε ο κύριο Κουτσού Νίκο. Όχι, όχι, όχι, τρεις φορές. Είναι συντετριμμένος... ώρα Ο κύριος Σαμαράς είναι συντετριμμένος με τα όχη της Κύπρου. Πάση Αποσ... ώρα να μιλάτε. Βεβαίως Σαμαρά. να ψηφίσουμε, ναι. Ναι, εμείς γιατί ψηφίσαμε, ναι. τι είμαστε. Αποσταθεροποιείται έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη. Μπορεί να διαλυθεί. Μάλιστα. Αυτό θα είναι καταστροφή για όλη την Ευρώπη. Θα βγούμε από το ευρώ. Θα μείνει ο κόσμο άνεργο. Πώ, πώ, πώ. Το όνομά σα. Μίλτο Τερερέ. Εντάξει, και κύριε Τερερέ, θα τον τα μεταβιβάσετε. Να τον μεταβιβάσετε και είναι απαράδεκτη η στάση του. Και η δική σα είναι απαράδεκτη. Εμεί είμαστε πατριώτε. Εσεί είστε αντιπατριώτε. Πρώτη φορά να το ακούω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Γιατί ο κύριο Κουτσού. Εμείς... Αναλύσαμε τη σταθερότητα του ευρώ. Να το ξέρετε. Με αυτόν αυτό. τον τρόπο, το ο παπά είπε να βγείτε από το ευρώ. Να βγούμε να ησυχάσουμε. Να πάτε. Α, α τώρα τα γυρνάτε. Τώρα να βγούμε να ησυχάσουμε. Πριν θέλετε το ευρώ, ε, πριν ε, ένα λεπτό. Το σας χαιρετώ, Μη ε, ε, ε. με χαιρετάτε εμένα. Ο κύριο Κουτσού είναι εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κόμματο. Πρέπει να έχει το νου του στην Ευρώπη πρώτα και μετά στην Κύπρο. Να το, να το μεταβιβάσετε στον κύριο, ε, ε, ε, κύριο ε, ε, κουτσού, ε. Κύριε κουτσού, κύριε Κουτσού μου. Εκπέμπουν ακόμη και σε αυτή τη στιγμή που έχουν ένα τρελό δίπλα και τους λέει τα ανήκουστα και καλά από το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Εκπέμπουν και ήθος και αξιοπρέπεια και ψυχραιμία και είναι συγκρατημένοι στο πώς θα εκφραστούν. Νομίζω είναι πολύ διδακτικές αυτές οι μικρές φαρσούλες που κάναμε σήμερα από πάρα πολλέ οπτικές. Τελευταίο γραφείο, βουλευτή. Hello. Hello. Yeah. Ναι, γεια σα. Τηλεφωνώ από την Αθήνα, Ελλάδα. Ε, είναι το γραφείο του βουλευτή του Ακέλ Παπαγεωργίου Πάμπου. Είναι το σπίτι του, αλλά δεν είναι μέσα τώρα. Με συγχωρείτε που παίρνω στο σπίτι, δεν ήξερα. Νόμιζα είναι το γραφείο. Όχι. Τηλεφωνώ από τη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα, από το γραφείο Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Να πω ότι ήταν λάθο που ψηφίσατε όχι. Αυτή είναι δική σας αποψή, η δική σα άποψη. Δεν πιστεύω να σα ξύπνησα. Ναι. Όχι, όχι. Καθώς. Πάλι καλά. Αν είστε μετά το πρωινό, να σα πω ότι ο κύριο Σαμαρά θεωρεί απαράδεκτο και ε, πολύ. Εντάξει, αυτή είναι δική σα Δική μα είναι. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να έχετε αυτή τη στάση στους ευρωπαίους μα. μας. Η κυρία Μέρκελ, τι, δεν την υπολογίζει κανείς. Άξω, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να μου τα μεταφέρετε εμένα αυτά. Σας τα μεταφέρω αυτά να ξέρετε, Πού ξεστομίσατε όχι. Ε, κοιτάξτε, και εμείς είμαστε απογερευμένοι από τη στάση σας. Αααα. Περιπτώσει... Εσείς γιατί είστε στεναχωρημένοι από εμάς. Για προφανεί λόγους. Εν πάση περιπτώσει να... Τι λέει το παιδάκι, τι ψήφισε. Εάν θέλετε να μιλήσετε με το σύζυγό μου Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί του Έχετε το τηλέφωνο του γραφείου του ε, Αυτή τη στιγμή είναι στο πρόεδρικό μέγαρο. Αν θέλετε Α, τι έχει πάει, πάει να ψηφίσει να, όχι πάλι Πάμε Συγγνωμή Από το πάμε είναι το παιδάκι Συγγνωμή το... Τι είναι, κουκουέ, τι Συγγνωμή Όχι, Λέω, να μην ψηφίζει, όχι ο σύζυγο. Κοιτάξτε, νομίζω δεν υπάρχει λόγο να μου τα λέτε αυτά. Μπα τον ίδιο να του τα πείτε. Θα του τα το πω. Να του τα πείτε Έχει και εσεί μετά, δεν τον βρω. Ε, λοιπόν, ε, εντάξει. Καλή σα μέρα. Τα, τα χαιρετίσματά yeah. μα στον κύριο Πάμπο. Κάπω έτσι τα είδαμε σήμερα τα πράγματα. Είχαμε και τι επικοινωνίε με την Μεγαλώνισον. Να σα ευχαριστήσουμε που μα παρακολουθήσατε και τα πολλά μηνύματα εδώ που στέλνετε, υπέρ και κατά. Λίγο λαό έχουμε προς το τέλος γιατί τον παραμερίσαμε λόγω των εξελίξεων άλλωστε από εδώ και πέρα ο λαός σύμφωνα με τις γραφές και τις προβλέψεις και τις διαθέσεις θα μπει μπροστά αναγκαστικά θέλει έναν άλλον για να τον σύρει βρέθηκε ο άλλος περιμένουμε λοιπόν και τα δικά μας καλό μεσημέρι να έχετε μετά τον λαό ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο Εμεί τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας Αποστολή. Έλα. Προχθέ! ο Πρωθυπουργό ανέβηκε Θεσσαλονίκη για το ολοκαύτωμα, για την επέτειο Πέσανε δύο-τρία αυγά, όχι πολλά, από μία πολυκατοικία Τρεις κλούβες... Ε, τι περιμένεις παραπάνω, περισσεύουν τα αυγά <coughs> και τα τρία περισσέψαν ή ήτανε κλούβια, γι' αυτό <coughs> Σωστός, πέσανε τρεις κλούβες ματ να ψάχνουν πολυκατοικίε. Ποιο έχει αυγά στο σπίτι του Απορώπωσαν δεν αρχίσαν να χτυπάνε με γκλόπ τις εξόπορτες Έλα, Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Για πε. τι σου είχα πει για την Κύπρο, για τον Αναστασιάδη. Όχι. Που σου είχα πει τώρα έρχονται τα μεγάλα ταγκούρια μα και οι Κύπρι. Πολύ χέρομε. Χαίρομαι. χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά να πάθουνε. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εσύ μου έλεγε ότι και με τον Χρυσόφια θα πάνε όλα καλά. Όχι, δεν αφορά γιατί τον Χρυσόφια του την κάνανε, φίλε. Ο Χρυσόφια. Ναι, ναι, δεν έφταιγε. Όποιο είναι αριστερό κομμουνιστή, του τη στήσανε. Είναι, είναι θύμα πλεκτάνη. Τα έκανε όλα καλά και του τη στήσανε. Ακριβώ, γιατί να πω. Όλοι ο ναι, μου ο Χρυσόφια που είναι στα. Αποστολή, ναι. καλησπέρα Καλησπέρα Εσύ πολύ ανεβασμένο τον εβλέποτε για ακόμα το Πολύ τσαμπουκάς πολύ τσαμπουκάς, πολύ τσαμπουκάς και to the point Είναι αυτό που λέμε to the point Λέει τρόικα λοιπόν Να ισχύσει και για τον χρόνο το, το γαράτσι. Εμεί λέμε όχι. Αλλά αντάλλα τη Παρασκευή το γάλα. Λέει μια παππούτσια να φαίνεται ότι τον υπολογίζουν και είναι εντό γραμμή. Δεν έχει ιδέα, δεν τον παίρνει κανεί τηλέφωνο. Ο Σαμαρά έχει ξεχάσει ότι είναι η του. Λέει μια παππούτσια να τον εκθέτει την άλλη μέρα ω τουρνάρα. Ισμήμη ότι κάποτε ήταν υπουργό στην ΕΔΕ. Υπουργό, ούτε υπουργό. Ναι. Γεια σας. Γεια σου Πατοστολή. Τι κάνεις. Γεια σου και σένα. Καλά εσύ. Ποια είσαι. Ετοιμάζεσαι για το τρίμερο; Ναι. Καλά κάνεις. Το επόμενο. α Ναι. Κάνω τις τσακίσεις στη φούστα. Αχα. Θέλω να σου... Πώ, σα ακούω κάθε μέρα. Σα ακούω μια φορά ζωντανά, Εφόσον πώτε είναι τη δουλειά που επιτρέπουν και άλλη μία τουλάχιστον από το ελληνοφρέν Τι δουλειά κάνει. Α, σε να σου πω. Έλα, πε. <laughs> Η ελληνοφρέμια είναι σαν τι καλέ ταινίε και σαν τα καλά βιβλία που έχουν δεύτερο και τρίτο επίπεδο ανάγνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που κάνετε, για αυτά που λέτε και για τι θέσει που παίρνετε. Να είσαι καλά. Πώ γνωρίζετε. Ένα μικρό που για το τέλο. Θα μου πει, και είναι οι δύο φράσει που λέει το συχνά οχήματο. Εδώ είναι η Ινωθένεια πάντω. Ναι. Και οι άλλοι. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Αποστολή. Έλα. Θέλω να σου πω κάτι, κάτι σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων από το δημόσιο. Τι. Θέλουν να μα κάνουν σαν τα μούτρα του. Θέλουν να μα κάνουν τοχογλήφου. Εμεί δεν θέλουμε τόκο τα λεφτά που μα προσθέτει. Θέλουμε τα λεφτά μα. Θα κλείσουμε τι επιχειρήσει μα. Δεν έχουμε λεφτά να, να, να τασουμε τα παιδιά μα να ζήσουμε. Δεν θέλουμε τόκο. Τα λεφτά μα μπορούμε να μα τα δώσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είμαι και καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, εκτό και αν προέρχεται από την κυβέρνηση, από τα ΜΑΤ και από του χρυσαβγήτε. Λοιπόν, και τώρα που πάει χρυσαβγήτε. Περίμενε, το τι σε Νέα Δημοκρατία θα το περάσουμε έτσι, ελαφρά. Ε... Καταδικάζουμε νομοστηφία από όποια προέρχεται. Και αυτό σε σόνι οποίο είναι <είσαι> δημοκρατία, άλλη παράτα μα. Λοιπόν, άκου να δει τώρα που βαθείτε να σου πω από πού προκύπτει ανισόριτο, αγράμματο, ασυχείο ίσω πατριώτη. Από πού προκύπτει αυτό. Στην αυτοκριτική κάνει φίλε. Κάνω δεν πειράζει. Κανω, φίλε. Εντάξει, Κάνω. είπα ότι είναι δημοκρατήη, αλλά μην τα κι εσύ το σοβαριά. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξέρει επειδή εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά είμαι ο Το ξέρω, Δεν ξέρω τι ξέρει τίποτα. Σύμφωνα το μόνο που ήταν να παραγραφή στον νούμερο. Το, α, τώρα δε έχουμε... άξωσα. Τώρα, έχω μία κοινή. Δεν άκου. Adia. Ja. <troll> Θέλει να σα ακούσουμε, Πόσο φάνηκε η ώρα του κόσμου που έπαιρνε για να πάρει λαγιά και θέλω να πάει. Και Πολύ καλά, γεμάτα αξιοπρέπεια. Ωραία. Εξ, από αξιοπρέπεια μα την ει... κατέψανε. Και εσύ, ειδικά ο κουβέντη από πιο αριστερό άνθρωπο δεν υπάρχει. Μα τι μα κάνανε, θύμα πλεκτάνη πέσαμε. Ναι, ναι, σα έχει δίκιο. Ήμασταν άλλος... ένα λαό που δεν σήκωνε κουβέντα, ειδικά στο θέμα αξιοπρέπεια. Μας... Άστα, θα... ρε παιδί. Πώ μα φερθήκαν έτσι. <laughs> Καταπάτησαν τα πάντα κερατάδε. Και να πίσω ότι του αφήσαμε mm -hmm. τίποτα, Ο πολιτικός κόσμος τη Σκύπροξη ήταν πολύ διαφορετικός από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και κανία δυνατότητα παραλληλισμού. Πώς ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου. Που κύριε πρόεδρε. Τα τα Ναι, ναι, ναι, σε όλα Ναι, σε όλα Κότινο Ορίστε κύριε Ω, δες το ψυγείο, παιδάκι, μην έχει καθόλου σε λαμάκι Και γρήγορα, γιατί βιάζω Παπανδρέου Γιώργος Ναι, σε όλα Σαμαράς Αντώνιος Ναι, σε όλα Σαμαράς Αντώνιος Φέρε με ένα ουίσκι <Συρίζει>